Σελίδα 40. Κατά την ανάπτυξη του εγώ μια ακόμα διανοητική οντότητα κάνει την εμφάνισή της. Το υπερεγώ. Έχει τις ρίζες του στην μακρόχρονη εξάρτηση του παιδιού από τους γονείς. Η επίδραση των γονέων είναι ο πυρήνας του υπερεγώ. Στη συνέχεια το υπερεγό δέχεται αρκετές κοινωνικές και πολιτιστικές επιδράσεις, ώσπου τελικά στερεοποιούμενο να γίνει ο ισχυρός αντιπρόσωπος της κατεστημένης ηθικής και των αποκαλούμενων ανώτερων πραγμάτων μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Στο σημείο αυτό, οι εξωτερικοί περιορισμοί που επιβλήθηκαν στο άτομο, πρώτα από τους γονείς και κατόπιν από άλλους κοινωνικούς παράγοντες, ενδοπροβάλλονται στο εγώ και γίνονται η συνείδησή του. Από εδώ και πέρα το αίσθημα της ενοχής, η ανάγκη της τιμωρίας που προκαλείται από τις παραβάσεις ή την επιθυμία της παράβασης των περιορισμών αυτών, ιδιαίτερα στην ειδιπόδια περίπτωση, διέπει την διανοητική ζωή. Κατά κανόνα το εγώ αποθεί για χάρη και κατά παραδρομή του υπερεγότου». Σύντομα όμως οι αποθήσεις καταντούν ασυνείδητες, αυτόματες με κάποιο τρόπο και μεγάλο μέρος του αισθήματο της ενοχής παραμένει ασυνείδητο. Ο Φράντσα Αλεξάντερ μιλά για μετασχηματισμό της καταδίκης σε ασυνείδητη απόθυση, εξαρτόμενο από την αισθητήρια πρόσληψη και την κρίση. Παίρνει για δεδομένη μια τάση προς μια ελάττωση της κινητής ψυχικής ενέργειας σε μια μυϊκή μορφή. Σωματοποίηση της ψυχής Η ανάπτυξη αυτή που στη διάρκεια της αρχικά ενσυνήτηται με τις απαιτήσει της πραγματικότητας, γονεί και άλλους παράγοντες στη διαμόρφωση του υπερεγώ, μετασχηματίζονται σε ασυνήτητες αυτόματες αντιδράσεις, στάθηκε σπουδαιότατη για την πορεία του πολιτισμού. Η αρχή της πραγματικότητας εκδηλώνεται έντονα με την συστολή του εγώ προς μια σημαντική κατεύθυνση. Η αυτόνομη ανάπτυξη των ενστίκτων παγιώνεται και το σχήμα του σταθεροποιείται στο επίπεδο της παιδικής ηλικίας. Η προσκόλληση σε ένα «status quo ante» εμφυτεύεται μέσα στην δομή των ενστίκτων. Το άτομο αποβαίνει αντιδραστικό από άποψη κυριολεκτικά και μεταφορικά. Εφαρμόζει ενάντια και στον εαυτό του ασυνείδητα την αυστηρότητα που κάποτε τέριαζε σε ένα νηπιακό στάδιο της ανάπτυξής του, αλλά που έχει ξεπεραστεί από πολύ καιρό στο φως των έλογων δυνατοτήτων της ατομικής και κοινωνικής οριμότητας. Το άτομο αυτοτιμωρείται. Και κατόπιν τιμωρείται για πράξεις που έχουν αποδιαπραχθεί ή που δεν είναι πια ασυμβίβαστες με την πολιτισμένη πραγματικότητα, με τον πολιτισμένο άνθρωπο. Έτσι το υπερογό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις όχι μόνο της πραγματικότητας αλλά και μιας πραγματικότητας παροχημένης. Με βάση τους ασυνείδητους αυτούς μηχανισμούς, η διανοητική ανάπτυξη βαδίζει αργότερα από την πραγματική ανάπτυξη ή, αφού η πρώτη είναι η ίδια ένας από τους παράγοντες της δεύτερης, την καθυστερή, αρνείται τις δυνατοτητές της στο όνομα του παρελθόντος. Το παρελθόν αποκαλύπτει το διπλό του ρόλο στη διαμόρφωση του ατόμου και της κοινωνίας του. Το προεγώ θυμάται την κυριαρχία της πρωτογενού αρχής της Σιδονής, όπου η ελευθερία από την έλλειψη ήταν μια ανάγκη και μεταφέρει τα μνημονικά έχνη αυτού του σταδίου σε κάθε παρόν μέλλον. Προβάλλει το παρελθόν μέσα στο μέλλον. Αλλά το υπερεγό, ασυνείδητο κι αυτό, απορρίπτει την διεκδίκηση αυτή του μέλλοντος από τα ένστικτα στο όνομα ενός παρελθόντος που δεν περιέχει πια την ακέραιη ικανοποίηση, αλλά την πικρή προσαρμογή σε ένα τιμωρητικό παρόν. Φιλογενετικά και οντολογικά, με την πρόοδο του πολιτισμού και την ενηλικίωση του ατόμου, τα μνημονικά ίχνη της ενότητας μεταξύ ελευθερίας και ανάγκης σκεπάζονται και από την αποδοχή της αναγκαιότητας της ανελευθερίας. Έλογη και λογικοποιημένη, ίδια η μνήμη υποκλίνεται στην αρχή της πραγματικότητας. Η αρχή της πραγματικότητας διατηρεί τον οργανισμό μέσα στον εξωτερικό κόσμο. Στην περίπτωση του ανθρώπινου οργανισμού, ο κόσμος αυτός είναι ιστορικός. Ο εξωτερικός κόσμος που αντικρίζει το εγώ είναι σε όλα του τα στάδια μια κοινωνικο ιστορικη οργάνωση της πραγματικότητας. Επιδρά στη διανοητική δομή με μέσο ορισμένους κοινωνικούς παράγοντες. Έχει υποστηριχτεί ότι η έννοια αρχή της πραγματικότητας του Φρόιντ διαστερεβλώνει το γεγονός αυτό παρουσιάζοντας τις ιστορικές συμπτώσεις σαν βιολογικές αναγκαιότητες. Ότι ο Φρόιντ αναλύοντας τον αποθητικό μετασχηματισμό των ενστίκτων κάτω από την επίδραση της αρχής της πραγματικότητας γενικεύει από μια νορισμένη ιστορική μορφή του κόσμου στην πραγματικότητα καθεαυτή. Η κριτική αυτή είναι έγκυρη, αλλά δεν καταρρύπτει την αλήθεια που κρύβει η γενίκευση του Φρόιντ, δηλαδή ότι όλες οι ιστορικές μορφέ της αρχής της πραγματικότητας μέσα στον πολιτισμό βασίζονται σε μια αποθητική οργάνωση των ενστήκτων. Όταν δικαιολογεί την αποθητική οργάνωση των ενστίκτων με το ότι οι αρχές τη ειδονής και της πραγματικότητας είναι ασυμβίβαστες, εκφράζει το ιστορικό γεγονός ότι ο πολιτισμός προόδευσε σαν οργανωμένη κυριαρχία. Η επίγνωση αυτή διέπει ολόκληρο το φιλογενετικό του οικοδόμημα που εξηγεί τον πολιτισμό σαν αποτέλεσμα της αντικατάστασης της πατριαρχικής δεσποτείας με την εσωτερικευμένη δεσποτεία της φατρία των αδελφών μέσα στην πρωτογενή ορδή. Ακριβώς επειδή ολόκληρος ο πολιτισμός ήταν πάντα οργανωμένη κυριαρχία, η ιστορική ανάπτυξη παίρνει όλο το κύρος και την αναγκαιότητα μια γενικής βιολογικής ανάπτυξης. Έτσι, ο μη ιστορικός χαρακτήρας των ενιών του Φρόιντ περιέχει τα στοιχεία της αντίθεσής του. Η ιστορική ουσία των τελευταίων πρέπει να ανακαλυφθεί ξανά, όχι με την προσθήκη μερικών κοινωνιολογικών παραγόντων, όπως κάνουν οι πολιτιστικές νέοφροηδικέ σχολές, αλλά με την αποκάλυψη του ίδιου τους του περιεχομένου. Με την έννοια αυτή, η ακόλουθη συζήτηση είναι μια προέκταση που αντλεί από τη θεωρία του Freud ένδιες και προτάσεις, τις οποίες αυτή συνεπάγεται σε μια συγκεκριμένη μόνο μορφή, όπου τα ιστορικά προτσέ εμφανίζονται σαν φυσικά, βιολογικά προτσέ. Από την άποψη της ορολογίας, η προέκταση αυτή επιβάλλει διπλασιασμό των ενιών. Οι φροηδικοί όροι δεν διαφοροποιούν επαρκώ τη διάκριση μεταξύ των βιολογικών και των κοινωνικοϊστορικών μεταπτώσεων των ενστίκτων... και πρέπει να ζευγαρωθούν με αντίστοιχου όρου που να δηλώνουν την ορισμένη κοινωνικοϊστορική συνιστόσα. Εδώ θα εισαγάγουμε δύο τέτοιου όρου. Α. Πλεονάζουσα απόθυση. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται από την κοινωνική κυριαρχία. Η απόθυση, της τροποποίησης των ενστήκτων της ανάγκης για τη διόνυση του ανθρώπινου γένους μέσα στον πολιτισμό. Β. Αρχή της απόδοσης. Η κυριαρχούσα ιστορική μορφή της αρχής της πραγματικότητας. Πίσω από την αρχή της πραγματικότητας βρίσκεται το θεμελιακό γεγονός της ανάγκης ή σπάνης. Λέμπεν που σημαίνει ότι ο αγώνα για την επιβίωση διεξάγεται μέσα σε έναν κόσμο τόσο φτωχό, ώστε οι ανθρώπινε ανάγκε να μην μπορούν να ικανοποιηθούν χωρί ακατάπαυστη εγκράτεια, απάρνηση, καθυστέρηση. Με άλλα λόγια, το έργο είναι απαραίτητο για κάθε είδο εφικτή ικανοποίηση. Και το έργο δεν είναι παρασχέσει και ευθύνε, άλλε περισσότερο και άλλε λιγότερο δυνηρέ, που αποσκοπούν στην απόκτηση των μέσων τη ικανοποίηση των αναγκών. Όσο διαρκεί το έργο, ουσιαστικά δηλαδή σε όλη σχεδόν την ύπαρξη του όριμου ατόμου, η δονή αναστέλλεται και ο πόνος επικρατεί. Και αφού τα βασικά ένστικτα επιζητούν την επικράτηση της δονής και την αποσία του πόνου, η αρχή της δονής είναι ασυμβίβαστη με την πραγματικότητα, ενώ τα ένστικτα υποχρεώνονται να υποβληθούν σε μια αποθητική πειθάρχηση. Η αντίληψη όμως αυτή, αν και κατέχει σπουδαία θέση στην μεταψυχολογία του Φρόιντ, κάνει το λάθος να αποδώσει στο στιγνό γεγονός της σπάνης, πράγματα που δεν είναι παρά επακόλουθα ενός ορισμένου τρόπου οργάνωσης της σπάνης και του ειδικού υπαρξιακού πνεύματος που επιβάλλεται από αυτή την οργάνωση. Η επικρατούσα σπάνη σε όλη τη διάρκεια του πολιτισμού, αν και με πολύ διαφορετικούς τρόπους, έχει οργανωθεί έτσι που να μην κατανέμεται συλλογικά σύμφωνα με τις ατομικές ανάγκες. Ούτε και η απόκτηση των αγαθών για την ικανοποίηση αναγκών οργανώθηκε με σκοπό την πιο καλή αντιμετώπιση των αναπτυσσόμενων αναγκών των ατόμων. Αντί γι' αυτό, η κατανομή της πάνης καθώς και η προσπάθεια της υπερνίκησής της ο τρόπος του έργου, έχουν επιβληθεί στα άτομα, πρώτα μόνο με τη βία και αργότερα με μια πιο έλογη χρήση της δύναμης. Όσο όμως χρήσιμη και να στάθηκε η λογικότητα αυτή για την πρόοδο του συνόλου, έμεινε λογικότητα της κυριαρχίας και η βαθμία κατάκτηση της σπάνης συνειφάνθηκε αδιαχώριστα με... και διαμορφώθηκε από το συμφέρον της κυριαρχίας. Άλλο κυριαρχία και άλλο έλογη ενάσκηση της εξουσίας. Η τελευταία, η οποία αποτελεί μέρος κάθε είδους κοινωνικού καταμερισμού της εργασίας, προέρχεται από γνώση και περιορίζεται στην διαχείριση των λειτουργιών και των διακανονισμών που απαιτούνται για την προαγωγή του συνόλου. Αντίθετα, η κυριαρχία εφαρμόζεται από μια ορισμένη ομάδα ή άτομο που επιδιώκουν να κρατήσουν ή να ισχυροποιήσουν την προνομιούχα τους θέση. Τέτοια κυριαρχία δεν αποκλεί την τεχνική, ηλική και διανοητική πρόοδο... ...αλλά μόνο σαν αναπόφευκτα υποπροϊόντα... ...ενώ εκείνη διατηρεί την παράλογη σπάνη έλλειψη και ανάγκη. Οι διάφοροι τρόποι κυριαρχίας, πάνω στον άνθρωπο και τη φύση... ...έχουν σαν αποτέλεσμα μιαν ιστορική μορφή της αρχής της πραγματικότητας. Για παράδειγμα, μια κοινωνία που όλα τα μέλη κατά κανόνα δουλεύουν για να ζήσουν... Απαιτεί διαφορετικούς τρόπους απόθυσης από ότι μια κοινωνία όπου η εργασία αποτελεί αποκλειστικά καθήκον μιας ορισμένης κατηγορίας ανθρώπων. Όμοια, η απόθυση διαφέρει σε έκταση και βαθμό ανάλογα με το αν η παραγωγή της κοινωνίας προσανατολίζεται προς την ατομική κατανάλωση ή το κέρδος. Με το αν επικρατεί αγοραστική ή προγραμματισμένη οικονομία. Τέλος, με το αν η ιδιοκτησία είναι ιδιωτική ή κοινή. Οι διαφορές αυτές επιδρούν πάνω στο ίδιο το περιεχόμενο της αρχής της πραγματικότητας, γιατί κάθε μορφή της αρχής αυτής πρέπει να ενσωματωθεί από κάποιο σύστημα κοινωνικών θεσμών και σχέσεων, από νόμους και αξίες που μεταδίδουν και επιβάλλουν την απαιτουμένη τροποποίηση των ενστίκτων. Αυτό το σώμα της αρχής της πραγματικότητα διαφέρει από στάδιο σε στάδιο του πολιτισμού. Επιπλέον, ενώ κάθε μορφή της αρχής της πραγματικότητας απαιτεί αποθητικό έλεγχο των ενστίκτων σε αρκετά μεγάλο βαθμό και έκταση, οι ειδικοί ιστορικοί θεσμοί της αρχής της πραγματικότητας και τα ειδικά συμφέροντα της κυριαρχίας εισάγουν επιπρόσθετους ελέγχου, πέρα και πάνω από κίνους που είναι απαραίτητοι για τις πολιτισμένες ανθρώπινες σχέσεις. Τους επιπρόσθετους αυτούς ελέγχους, που προέρχονται από τους ειδικούς θεσμούς της κυριαρχίας, τους ονομάζουμε πλεονάζουσα απόθυση. Λόγου χάρη, οι τροποποίησεις και οι αποτροπές της ενέργειας των ενστίκτων που είναι αναγκαίες για την διώνιση της μονογαμικής πατριαρχικής κοινωνίας ή για τον ιεραρχικό καταμερισμό της εργασίας ή για το δημόσιο έλεγχο της ατομικής ύπαρξης αποτελούν παραδείγματα πλεονάζουσας απόθησης που αναφέρεται στους θεσμούς μιας ειδική αρχής της πραγματικότητας προστίθενται στους βασικούς, φιλογενετικούς περιορισμούς των ενστίκτων που χαρακτηρίζουν την εξέλιξη του ανθρώπου από το ζώο άνθρωπο στο animal sapiens. Η δυνατότητα του περιορισμού και της καθοδήγησης των ορμών των ενστίκτων και της μετατροπής των βιολογικών αναγκαιοτήτων σε ατομικές ανάγκες και επιθυμίες αυξάνει μάλλον παρά μειώνει την ικανοποίηση. Η κατάργηση τη αναγκαστικότητα τη φύση και ο υποβιβασμό τη σε μέσο αποτελούν την ανθρώπινη μορφή τη αρχή τη ειδονή. Τέτοιοι περιορισμοί των ενστήκτων μπορεί στην αρχή να επιβλήθηκαν από τη σπάνη και την παρατεταμένη εξάρτηση του ζώου άνθρωπο, αλλά στο τέλο έγιναν προνόμιο και διάκριση του ανθρώπου που του έδωσαν την ικανότητα να μεταμορφώνει την τυφλή ανάγκη τη ικανοποίηση των επιθυμιών σε επιθυμητή ικανοποίηση. Ο περιορισμός των μερικών σεξουαλικών ορμών, η πρόοδος προς την γενετησιότητα ανήκουν στο βασικό αυτό στρώμα της απόθεσης που κάνει δυνατή την εντονότερη ειδονή. Η ορίμανση του οργανισμού συνεπάγεται την κανονική και φυσική ορίμανση της ειδονής. Ωστόσο, η καθυπόταξη των ορμών των ενστήκτων μπορεί επίση να χρησιμοποιηθεί ενάντια στην ικανοποίηση. Στην ιστορία του πολιτισμού, η βασική και η πλεονάζουσα απόθηση έχουν συνηφανθεί αδιαχώριστα και η κανονική πρόοδο προ την γενετησιότητα οργανώθηκε έτσι που οι μερικέ ορμέ και οι ζώνε τους εκφορτίστηκαν σεξουαλικά ώστε να συμμορφωθούν με τι απαιτήσει μια ορισμένη κοινωνική οργάνωση της ανθρώπινη ύπαρξη. Οι μεταπτώσει των αισθήσεων της γιτνίασης της όσφρηση και της γεύσης παρέχουν ένα καλό παράδειγμα της σχέσης μεταξύ βασικής και πλεονάζουσας απόθησης. Ο Φρόιντ ήταν της γνώμης ότι τα κοπροφιλικά στοιχεία του ένστικτου έχουν αποδειχθεί ασυμβίβαστα με τις αισθητικές μας ιδέες, πιθανόν από τότε που ο άνθρωπος ανέπτυξε την όρθια στάση και έτσι απομάκρυνε το όργανο της όσφρησης από τη γη. Υπάρχει όμως άλλη μια πλευρά της καθυπόταξης των αισθήσεων της γητνίασης μέσα στον πολιτισμό. Υποκύπτουν στις αυστηρές απαγορεύσεις τις σχετικές με την υπερβολική σωματική δονή. Η ειδονή τη όσφρησης και της γεύσης είναι πολύ πιο σωματική και αισθησιακή, άρα συγγενεύει πιο στενά με την σεξουαλική ειδονή από ό,τι η μάλλον εξυψωμένη ειδονή που αντλεί κανείς από την αίσθηση της ακοής και η λιγότερο σωματική από όλε τι ειδονές η θέα ενός ωραίου πράγματος. Η όσφρηση και η γεύση δίνουν με κάποιον τρόπο μη εξυψωμένη ειδονή, πέρσε και μη αποθυμένη αηδία. Οι δύο αυτές αισθήσει ενώνουν και χωρίζουν άμεσα τα άτομα, χωρίς τις γενικευμένες και συμβατικοποιημένες μορφές της συνείδηση, ηθικής και αισθητικής. Τέτοια αμεσότητα δεν συμβιβάζεται με την αποτελεσματικότητα της οργανωμένης κυριαρχίας, ούτε με μια κοινωνία που τίνει να απομονώνει τους ανθρώπους, να δημιουργεί απόσταση μεταξύ τους και να εμποδίζει τι καθώς και τι φυσικέ εκδηλώσει τέτοιων σχέσεων. Η ειδονή των αισθήσεων της γητνίασης κάνει χρήση των ερωτογενών ζωνών του σώματος, μόνο για χάρη του ίδιου της του εαυτού. Η μία αποθημένη ανάπτυξη των αισθήσεων αυτών θα προξενούσε τέτοιον ερωτικό ερεθισμό που θα αντιδρούσε στη σεξουαλική εκφόρτιση, την οποία αναπαιτεί η κοινωνική χρησιμοποίηση του οργανισμού σαν οργάνου εργασία. Σε όλη την ιστορική περίοδο του πολιτισμού, ο περιορισμός των ενστίκτων που επιβάλλει η Σπάνη έχει ενισχυθεί πάντοτε από τους περιορισμούς που επιβάλλει η ιεραρχική κατανομή της Σπάνης και της εργασίας. Το συμφέρον της κυριαρχίας πρόσθεσε πλεονάζουσα απόθεση στην βασική απόθεση των εστίκτων από την αρχή της πραγματικότητας. Η αρχή της Ιδονής εκθρονίστηκε όχι μόνο επειδή ήταν ταγμένη ενάντια στην πρόοδο μέσα στον πολιτισμό, αλλά και επειδή μαχόταν έναν πολιτισμό που η πρόοδος του διαιωνίζει την κυριαρχία και το μόχθο. Ο Φρόιντ φαίνεται να αναγνωρίζει το γεγονός αυτό όταν συγκρίνει την συμπεριφορά του πολιτισμού απέναντι στο σεξουαλισμό με μια μιας φυλής μερίδα ενό πληθυσμού που έχει επικρατήσει και εκμεταλλεύεται του υπόλοιπου για το δικό της συμφέρον. Σε αυτή την περίπτωση, ο φόβος ανταρσίας από μέρους των καταπιεζόμενων γίνεται κίνητρο ακόμα πιο αυστηρών κανονισμών. Η τροποποίηση των ενστίκτων κάτω από την αρχή της πραγματικότητας επιδρά και στο ένστικτο της ζωής και στο ένστικτο του θανάτου. Αλλά η ανάπτυξη του τελευταίου μπορεί να κατανοηθεί τέλεια μόνο στο φως της ανάπτυξη του ένστικτου της ζωής, δηλαδή της αποθητικής διοργάνωσης του σεξουαλισμού. Τα σεξουαλικά ένστικτα φέρνουν το βάρος της αρχής της πραγματικότητας. Η διοργάνωσή τους έχει για κατάληξη την υποταγή των μερικών σεξουαλικών ενστίκτων στην γενετησιότητα και στην διώνηση του γένους. Το προτσές αυτό συνεπάγεται την διοχέτευση της λίμπητο από το ίδιο το σώμα του ατόμου προς ένα ξένο αντικείμενο του άλλου φύλου, την καθιπόταξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς ναρκισισμού. Η ικανοποίηση των μερικών ενστίκτων και του σεξουαλισμού που δεν εξυπηρετεί την διώνιση ανάλογα με τον βαθμό της ανεξαρτησίας της απαγορεύεται σαν ανομαλία ή εξυψώνεται ή μετασχηματίζεται σε παράγωγε μορφές του διαιωνιστικού σεξουαλισμού που οι περισσότεροι πολιτισμοί τον διοχετεύουν σε μονογαμικούς θεσμούς. Η διευθέτηση αυτή έχει για αποτέλεσμα τον ποσοτικό και ποιοτικό περιορισμό του σεξουαλισμού. Η ενοποίηση των μερικών ενστίκτων και η υποταγή του στο διαιωνιστικό ρόλο αλλοιώνουν την ίδια τη φύση του σεξουαλισμού γιατί έτσι αυτός από αυτόνομη αρχή που διέπει ολόκληρο τον οργανισμό παίζει τώρα έναν ειδικευμένο και πρόσκαιρο ρόλο γίνεται μέσω προς επίτευξη ενός σκοπού. Για την αρχή της ειδονής που κυβερνά τα ανοργάνωτα σεξουαλικά ενστίκτα η αναπαραγωγή δεν είναι παρά ένα απλό υποπροϊόν. Το πρωτογενέ πλαίσιο του σεξουαλισμού είναι ο ρόλο τη άντληση ειδονή από ζώνε του σώματο. Η ιδιότητα αυτή μόνον αργότερα υποχρεώνεται να εξυπηρετήσει του σκοπού τη αναπαραγωγή. Ο Φρόιντε τονίζει επανειλημμένα ότι χωρί να έχει οργανωθεί κατάλληλα για μια τέτοια εξυπηρέτηση, ο σεξουαλισμό θα απαγόρευε κάθε μη σεξουαλική, άρα και κάθε πολιτισμένη κοινωνική σχέση, ακόμα και στο επίπεδο τη όρημη ετεροφιλόφιλη γενετήσια ορμή. Η σύγκρουση πολιτισμού και σεξουαλισμού οφείλεται στο ότι η σεξουαλική αγάπη είναι μια σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων όπου ο τρίτος περισσεύει ή ενοχλεί. Ενώ ο πολιτισμός βασίζεται σε σχέσεις ανάμεσα σε μεγαλύτερες ομάδες ανθρώπων. Όταν μια σχέση ερωτική φτάνει στην ακμή της, δεν αφήνει χώρο σε κανένα ενδιαφέρον για τον γύρο κόσμο. Το ζευγάρι των εραστών έχει αυτάρκεια και δεν χρειάζονται ούτε το παιδί που έκαναν μαζί για να είναι ευτυχισμένοι. Νωρίτερα, υποστηρίζοντα ότι τα σεξουαλικά ένστικτα πρέπει να διακρίνονται από τα ένστικτα τη αυτοσυντήρηση, τονίζει τι μοιραίε συνέπειε του σεξουαλισμού. Είναι σίγουρο ότι ο σεξουαλισμό δεν συμφέρει πάντα το άτομο, όπω συμβαίνει με τι άλλε πράξει του, αλλά ότι για χάρη ενό ασυνήθιστα μεγάλου βαθμού το υποχρεώνει να εκθέτει τη ζωή του σε κινδύνου που αρκετά συχνά αποβαίνουν μοιραίοι. Πώς μπορεί όμως μια τέτοια ερμηνεία του σεξουαλισμού σαν μιας ουσιαστικά εκρηκτική δύναμης που βρίσκεται σε σύγκρουση με τον πολιτισμό να εξηγήσει τον ορισμό του έρωτα σαν προσπάθειας για την ένωση οργανικών ουσιών σε όλο και μεγαλύτερες μονάδες ή για την καθιέρωση και διατήρηση όλο και μεγαλύτερων μονάδων με άλλα λόγια τη σύνδεση των ατόμων. Πώς μπορεί ο σεξουαλισμός να αποτελέσει το πιθανό υποκατάστατο του ένστικτου της τελείωσης, τη δύναμη που συνδέει ό,τι υπάρχει στον κόσμο. Πώς μπορεί η έννοια του α -κοινωνικού χαρακτήρα του σεξουαλισμού να συμβιβαστεί με την υπόθεση ότι οι ερωτικές σχέσεις, ή για να χρησιμοποιήσουμε μια πιο ουδέτερη έκφραση, οι συναισθηματικοί δεσμοί, αποτελούν και την ουσία του ομαδικού νου. Η φανερή αυτή αντίφαση δεν διευθετείται με την απόδοση όλων των εκρηκτικών ιδιωτήτων στην πρώιμη έννοια του σεξουαλισμού και όλων των επικοδομητικών στον έρωτα, γιατί ο τελευταίος περιέχει και τα δύο. Στο βιβλίο του «Ο πολιτισμός και οι δυστυχίες του» αμέσως μετά το παραπάνω εδάφιο ο Φρόιντ συνδέει τις δύο πλευρές. Σε καμιά άλλη περίπτωση δεν προδίνει ο έρος τόσο καθαρά τον πυρήνα του είναι του, την προσπάθειά του να κάνει τα πολλά ένα. Μόλις όμως πετύχει στην προσπάθειά του αυτή με τον παρημιακό τρόπο της αγάπης, δύο ανθρώπων, δεν είναι πια πρόθυμος να προχωρήσει άλλο. Ούτε μπορεί να διαλυθεί η αντίφαση με τον εντοπισμό όλη τη επικοδομητικής πολιτιστική δύναμη του έρωτα στις εξυψωμένε μόνο του σεξουαλισμού. Κατά το Φρόιντ, η ορμή της δημιουργίας όλο και μεγαλύτερων μονάδων ανήκει στην ίδια την βιολογική οργανική φύση του έρωτα καθαυτού. Στο σημείο αυτό της ερμηνείας μας, αντί να προσπαθήσουμε να συμβιβάσουμε τις δύο αντιφατικές πλευρές του σεξουαλισμού, με την ιδέα ότι αντανακλούν την εσωτερική και ασυμβίβαστη διαμάχη που υπάρχει μέσα στην θεωρία του Φρόιντ. Στην ιδέα του της αναπόφευκτης βιολογικής σύγκρουσης της αρχής της ειδονής και της αρχής της πραγματικότητας, του σεξουαλισμού και του πολιτισμού, αντιτάσσεται ιδέα της δύναμης του έρωτα να ενώνει και να ικανοποιεί, του έρωτα αλυσοδεμένου και φθυρώμενου μέσα σε έναν άρρωστο πολιτισμό. Η δεύτερη ιδέα συνεπάγεται πόσο ο ελεύθερος έρος δεν αποκλεί τις πολιτισμένες κοινωνικές σχέσεις με διάρκεια, αλλά απορρίπτει μόνο την υπεραποθητική οργάνωση των κοινωνικών σχέσεων κάτω από μια εναρχή που είναι η άρνηση της αρχής της Ιδονής. Ο Φρόιντ επιτρέπει στον εαυτό του την περιγραφή ενός πολιτισμού αποτελούμενου από ζευγάρια τόμων που τα μέλη τους βρίσκουν την ικανοποίηση λυμπηντικά το ένα στο άλλο, ενώ το έργο και το κοινό συμφέρον τα συνδέουν με όλα τα άλλα ζευγάρια. Προσθέτει όμως ότι η επιθυμητή αυτή κατάσταση δεν υπάρχει και ούτε υπήρξε ποτέ. Ότι ο πολιτισμός απαιτεί την ανακοπή πολλών επιδιώξεων της λίμπητο και ότι οι αυστηροί περιορισμοί που επιβάλλονται στην σεξουαλική ζωή είναι αναπόφευκτοι. Βρίσκει την αιτία που ο πολιτισμός ανταγωνίζεται το σεξουαλισμό στα επιθετικά ένστικτα, τα βαθιά συχωνευμένα με το σεξουαλισμό. Αυτά διαρκώς απειλούν να καταστρέψουν τον πολιτισμό και τον υποχρεώνουν να επιστρατεύει όλες τις ενισχύσεις που διαθέτει ενάντιά τους. Από αυτά προέρχεται το σύστημα των μεθόδων με τις οποίες η ανθρωπότητα πρέπει να προβαίνει σε ταυτοποίησεις και να συνάπτει ανακομμένες ερωτικές σχέσεις. Από αυτές προέρχονται οι περιορισμοί της σεξουαλικής ζωής. Ο Φρόιντο όμως δείχνει στην συνέχεια ότι το αποθητικό αυτό σύστημα δεν δίνει πραγματικά λύση στη διαμάχη. Ο πολιτισμός βυθίζεται σε μια διαλεκτική καταστροφική. Οι διαρκείς περιορισμοί του έρωτα αδυνατίζουν τελικά τα ένστικτα της ζωής, ενώ έτσι δυναμώνουν και απελευθερώνουν τις ίδιες τις δυνάμεις που εναντίον τους επιστρατεύτηκαν. Τις δυνάμεις της καταστροφής. Η διαλεκτική αυτή που αποτελεί τον ακόμα ανεξερεύνητο και ακόμα απαγορευμένο πυρήνα της μεταψυχολογία του Φρόιντ θα εξερευνηθεί πιο κάτω. Εδώ θα χρησιμοποιήσουμε την φροηδική έννοια του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του έρωτα για να ρίξουμε φως στον ορισμένο ιστορικό τρόπο της απόθεσης που επιβάλλεται από την κατεστημένη αρχή της πραγματικότητας. Εισάγοντας τον όρο «Πλεονάζουσα απόθεση», καθορίσαμε σαν ένα κεντρικό αντικείμενο της εξέτασης τους θεσμούς και τις σχέσεις που αποτελούν το κοινωνικό σώμα της αρχής της πραγματικότητας. Οι θεσμοί αυτοί και οι σχέσεις δεν αντιπροσωπεύουν τις μεταβλητές εξωτερικές εκδηλώσεις μιας αμετάβλητης αρχής της πραγματικότητας, αλλά επιφέρουν πραγματικές αλλαγές στην αρχή αυτή καθ' αυτή. Γι' αυτό τον λόγο, προσπαθώντας να εξηγήσουμε την έκταση και τα όρια της απόθεση που επικρατεί στο σύγχρονο πολιτισμό, θα υποχρεωθούμε να την περιγράψουμε συσχετίζοντάς την με την ορισμένη αρχή της πραγματικότητας που διέπει τις πηγές και την αύξηση αυτού του πολιτισμού. Την ονομάζομαι «αρχή της απόδοσης» για να τονίσουμε πως κάτω από την εξουσία της η κοινωνία διαμορφώνεται σε στρώματα ανάλογα με τις συναγωνιστικές οικονομικές αποδόσεις των μελών της. Καθαρά, βέβαια, δεν αποτελεί τη μόνη ιστορική αρχή της πραγματικότητας. Άλλοι τρόποι διοργάνωσης της κοινωνίας όχι μόνον επικράτησαν σε πρωτόγονους πολιτισμούς, αλλά επέζησαν μέσα στην σύγχρονη περίοδο. Η αρχή της απόδοσης, που είναι εκείνη μιας λέμαργης και ανταγωνιστικής κοινωνίας μέσα στο προτσές της συνεχούς επέκτασης, προϋποθέτει μια μακρόχρονη ανάπτυξη κατά την οποία η κυριαρχία εκλογικεύτηκε όλο και περισσότερο. Τώρα ο έλεγχος της κοινωνικής εργασίας αναπαράγει την κοινωνία σε μεγαλύτερη κλίμακα και κάτω από βελτιούμενες συνθήκες. Σε μεγάλο βαθμό τα συμφέροντα της κυριαρχίας και τα συμφέροντα του συνόλου συμπίπτουν. Η επικερδής χρησιμοποίηση του παραγωγικού μηχανισμού ανταποκρίνεται στις ανάγκες και ικανότητες των ατόμων. Η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού ικανοποιείται σε βαθμό και με τρόπο καθοριζόμενο από την εργασία καθενό. Η εργασία τους όμως είναι έργο για χάρη μηχανισμού που δεν ελέγχουν και που λειτουργεί σαν ανεξάρτητη δύναμη στην οποία τα άτομα πρέπει να υποταγούν αν θέλουν να επιζήσουν. Και όσο πιο ειδικευμένος γίνεται ο καταμερισμός της εργασίας, τόσο πιο ξένος καταντά ο μηχανισμός αυτός. Οι άνθρωποι δεν κανονίζουν πια ίδια τη ζωή τους, αλλά εκτελούν προκαθαρισμένους ρόλους. Όσο δουλεύουν, δεν ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες και λειτουργίες, αλλά εργάζονται μέσα σε αποξένωση. Το έργο έχει γίνει τώρα γενικό, το ίδιο και οι περιορισμοί που επιβάλλουν στη λυμπιτό. Ο χρόνος εργασίας που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του ατόμου είναι ο χρόνος, γιατί η αποξενωμένη εργασία είναι έλλειψη ικανοποίησης, άρνηση της αρχή της ειδονής. Το λίμπητο εκτρέπεται σε κοινωνικά χρήσιμες επιδόσεις, όπου το άτομο δουλεύει χάρη του εαυτού του μόνο, εφόσον δουλεύει χάρη του μηχανισμού, απασχολούμενο με δραστηριότητες που τις πιο πολλές φορές δεν συμπίπτουν ούτε με τις δικές του λειτουργίες και επιθυμίες. Ωστόσο και το γεγονός αυτό είναι το πιο σημαντικό. Η ενέργεια των εστίκτων που αποσύρεται με τον τρόπο αυτό δεν προστίθεται στα ανεξύψωτα επιθετικά ενστικτά. Και αυτό επειδή η κοινωνική της χρησιμοποίηση στην εργασία διατηρεί ακόμα και εμπλουτίζει τη ζωή του ατόμου. Οι περιορισμοί που επιβάλλονται στο λίμπητο φαίνονται τόσο πιο έλογοι όσο γενικότεροι γίνονται, όσο πιο πολλοί διαποτίζουν ολόκληρη την κοινωνία. Επιδρούν στο άτομο σαν εξωτερική αντικειμενική και σαν μια εσωτερικευμένη δύναμη. Η κοινωνική εξουσία αφομοιώνεται μέσα στη συνείδηση και μέσα στο ασυνείδητο του ατόμου και λειτουργεί σαν δική του επιθυμία, ηθική και πλήρωση. Κατά την κανονική ανάπτυξη, το άτομο ζει την απόθεσή του ελεύθερα σαν δική του ζωή. Επιθυμεί ό,τι πρέπει να επιθυμεί. Οι ικανοποίησει του είναι επικερδής και γι' αυτό και για τους άλλους. Είναι αρκετά και συχνά ακόμα και υπερβολικά ευτυχισμένο. Η ευτυχία αυτή που τη βρίσκει μέρος ο, του χρόνου κατά τις λίγες άεργες ώρες μεταξύ των εργάσιμων ημερών ή νυχτών, μερικές όμως φορές και κατά τη διάρκεια του έρου, βοηθεί το άτομο να εξακολουθεί να αποδίδει, πράγμα που με τη σειρά του διονίζει το μόχθο το δικό του και των άλλων. Σελίδα 54 Η ερωτική του απόδοση ευθυγραμμίζεται με την κοινωνική του απόδοση. Η απόθεση εξαφανίζεται μέσα στην μεγαλειώδη αντικειμενική τάξη πραγμάτων που ανταμείβει με περισσότερη ή λιγότερη επάρκεια τα απειθήνια άτομα και κάνοντας αυτό αναπαράγει με περισσότερη ή λιγότερη επάρκεια την κοινωνία σαν σύνολο. Η σύγκρουση επιθυνια ατομα και πολιτισμού κοινωνια σα συνολο η συγκρουση σεξουαλισμου και πολιτισμου επερχεται με την ανάπτυξη αυτή της κυριαρχίας. Όπου διοικεί η αρχή της απόδοσης, το σώμα και ο νους γίνονται όργανα της αποξενωμένης εργασίας. Σαν τέτοια όργανα μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν απαρνηθούν την ελευθερία του λυμπητικού υποκείμενου, αντικείμενου, που κυρίως είναι και ποθεί ο ανθρώπινος οργανισμός. Η κατανομή του χρόνου παίζει ένα θεμελιακό ρόλο μέσα στον μετασχηματισμό αυτό. Ο άνθρωπος υπάρχει μέρος μόνο του χρόνου. Κατά τι εργάσιμε ημέρε, σαν όργανο τη αποξενωμένη απόδοση. Τον υπόλοιπο χρόνο είναι ελεύθερο για τον εαυτό του. Αν η εργάσιμη ημέρα, κατά μέσον όρο, συμπεριλαμβανομένη τη απαραίτητη προετοιμασία για τη δουλειά, τη μετάβαση και τη επιστροφή, έχει 10 ώρε, και αν οι βιολογικέ ανάγκε ύπνου και τροφή απαιτούν άλλε 10, τότε στη διάρκεια του μεγαλύτερου μέρου τη ζωή του το άτομο έχει 4 ελεύθερε ώρε το 24ωρο. Ο ελεύθερο αυτός χρόνος θα μπορούσε να αφιερωθεί σε ευχάριστε ενασχολήσεις. Αλλά η αρχή τη ειδονής που διέπει το προεγώ είναι επίση άχρονη, με την έννοια ότι αντιτάσσεται στο χρονικό διαμελισμό της ειδονής, στην κατανομή της σε μικρέ χωριστέ δόσεις. Μια κοινωνία που διέπεται από την αρχή της απόδοσης είναι υποχρεωμένη να επιβάλλει τέτοια κατανομή γιατί ο οργανισμός πρέπει να ασκηθεί στην αποξένωση από τις ρίζες του. Το εγώ της ει πρέπει να μάθει να ξεχνά το αίτημα για άχρονη και άχρηστη ικανοποίηση χάρη στην αιωνιότητα της ιδονής. Επιπλέον η αποξένωση και η ομοιόμορφη ποταγή επεκτείνονται από την εργάσιμη μέρα μέσα στον ελεύθερο χρόνο. Τέτοιος συντονισμός δεν είναι ανάγκη να επιβληθεί απ' έξω από τους παράγοντες της κοινωνίας και κατά κανόνα αυτό δεν συμβαίνει. Ο βασικός έλεγχος της αεργίας κατορθώνεται με μέσο τη διάρκεια της ίδιας της εργάσιμης μέρας, την κουραστική και μηχανική ρουτίνα της αποξενωμένης εργασίας. Αυτές απαιτούν να είναι η αεργία μια ανάπαυση παθητική και μια αναδημιουργία ενέργεια για έργο. Μόλις στο όψιμο στάδιο του βιομηχανικού πολιτισμού, όπου η αύξηση της παραγωγικότητας απειλεί να υπερχυλίσει τα όρια που θέτει η αποθητική κυριαρχία, υποχρεώθηκε η τεχνική του «μανουβραρίσματος» των μαζών να αναπτύξει μια βιομηχανία που να παράγει διασκέδαση και να ελέγχει έτσι άμεσα τον άεργο χρόνο ή να αναλάβει άμεσα το κράτος την εφαρμογή τέτοιων ελέγχων. Το άτομο δεν πρέπει να φαίνεται μόνο. Γιατί αν η ενέργεια της λίμπιντο που πηγάζει από το προεγώ αφεθεί μόνη της, όταν μάλιστα υποστηρίζεται από μιαν ελεύθερη νόηση που έχει επίγνωση των δυνατοτήτων της απελευθέρωσης από την απόθηση, θα ριχνόταν ενάντια στους όλο και πιο εξωτερικούς περιορισμούς της και θα προσπαθούσε να αγκαλιάσει ένα όλο και μεγαλύτερο πεδίο υπαρξιακών σχέσεων ανατινάζοντας το εγώ και τις αποθητικές του αποδόσεις. Η διοργάνωση του σεξουαλισμού αντανακλά τα βασικά χαρακτηριστικά της αρχής της απόδοσης και της δικής της οργάνωσης της κοινωνίας. Ο Φρόιν τονίζει το χαρακτηριστικό της συγκεντρωτικότητας. Αυτή βρίσκει ιδιαίτερα σημαντική εφαρμογή στην ενοποίηση των διαφόρων αντικειμένων των μερικών ενστίκτων σε ένα λυμπητικό αντικείμενο του άλλου φύλου και στην επικράτηση της γενετησιότητας. Και στις δύο περιπτώσεις η ενωπιούσα δύναμη είναι αποθητική. Τα μερικά ένστικτα δεν αναπτύσσονται ελεύθερα σε ένα υψηλότερο στάδιο της ικανοποίησης που να διατηρεί τους αρχικού αντικειμενικούς τους σκοπούς, αλλά αποκόπτονται και ανάγονται σε δευτερεύουσες ορμές. Με το προτσές αυτό κατορθώνεται η αναγκαία σεξουαλική εκφόρτιση του σώματο. Το λίμπιτο συγκεντρώνεται σε ένα σημείο του τελευταίου, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρο του υπόλοιπου ελεύθερο για να χρησιμοποιηθεί σαν όργανο εργασίας. Έτσι, ο χρονικός περιορισμός της λίμπιτο συνοδεύεται από τον περιορισμό του σε χώρο. Στην αρχή, το σεξουαλικό ένστικτο δεν έχει εξωτερικούς χρονικούς και χωρικούς περιορισμού στο υποκείμενο και το αντικείμενό του. Από τη φύση του, ο σεξουαλισμό είναι πολύμορφος δίστροπο η κοινωνική οργάνωση του σεξουαλικού ένστικτου απαγορεύησαν διαστροφές όλες ουσιαστικά τις εκδηλώσεις του που δεν εξυπηρετούν ή δεν προετοιμάζουν το διαιωνιστικό ρόλο. Χωρίς τους πιο αυστηρούς περιορισμούς, αυτές θα αντιδρούσαν στην εξύψωση που από αυτήν εξαρτάται η αύξηση του πολιτισμού. Σύμφωνα με το Φένιχελ, οι προγενετήσιες επιδιώξει αποτελούν το αντικείμενο της εξύψωσης και η επιβολή της γενετισιότητα την προϋπόθεσή της. Ο Φρόιντ αναρωτήθηκε πού οφείλεται η τόσο εξαιρετική ακαμψία που διακρίνει την απαγόρευση των διαστροφών. Συμπέραν ότι κανένας δεν μπορεί να ξεχάσει πως οι διαστροφές δεν είναι μόνο αηδιαστικές, αλλά επίσης τερατώδεις και τρομακτικές, σαν να εξασκούσαν μιαν επίδραση μαγνητική, σαν να χρειαζόταν κατά βάθο να στραγγαλιστεί ένα κρυφός θόνο αυτών που τις απολαμβάνουν. Φαίνεται πως οι διαστροφές περιέχουν μια προμέσε de μπονερ», ισχυρότερη από εκείνη του κανονικού σεξουαλισμού. Από πού πηγάζει η υπόσχεση αυτή? Ο Φρόιντ τόνισε τον αποκλειστικό χαρακτήρα των παρεκτροπών από την κανονικότητα, την απόρριψη από μέρους τους της διονιστικής σεξουαλική πράξης. Έτσι οι διαστροφές εκφράζουν ανταρσία ενάντια στην υποταγή του σεξουαλισμού, κάτω από την τάξη της αναπαραγωγής και ενάντια στους θεσμούς που εγγυώνται αυτή την τάξη. Η ψυχαναλυτική θεωρία βλέπει μέσα στις εκδηλώσεις που αποκλείουν ή εμποδίζουν την αναπαραγωγή μια εναντίονση στη συνέχιση της αλυσίδας της αναπαραγωγής και με αυτόν τον τρόπο της πατρικής κυριαρχίας, μια προσπάθεια αποφυγής της νέας εμφάνισης του πατέρα. Φαίνεται ότι οι διαστροφές απορρίπτουν ολόκληρη την υποδούλωση του «εγώ της ειδονής» από το «εγώ τη πραγματικότητας». Διεκδικώντας την ελευθερία των ενστίκτων μέσα σε έναν κόσμο της απόθηση, χαρακτηρίζονται συχνά από μια ισχυρή απόρριψη του αισθήματο εκείνου της ενοχής που συνοδεύει τη σεξουαλική απόθυση. Επαναστατώντας ενάντια στην αρχή της απόδοσης το όνομα της αρχής της ειδονής, οι διαστροφές παρουσιάζουν μια βαθιά συγγένεια προς την φαντασία, σαν την διανοητική λειτουργία που έμεινε ελεύθερη από κάθε δοκιμαστική σύγκριση με την πραγματικότητα και υποταγμένη μόνο στην αρχή της ειδονής. Η φαντασία όχι μόνο παίζει ένα συστατικό ρόλο μέσα στις διεστραμμένες εκδηλώσεις του σεξουαλισμού, Σαν καλλιτεχνική φαντασία, συνδέει τις διαστροφές με τις εικόνες της ακέραιης ελευθερίας και ικανοποίηση. Σε μιαν αποθητική τάξη που επιβάλλει την εξίσωση του κανονικού με το κοινωνικά χρήσιμο και το καλό, οι εμφανίσεις της ειδονής σαν αυτοσκοπού πρέπει να παρουσιάζονται σαν φλερ mal Ενάντια σε μια κοινωνία που εκμεταλλεύεται το σεξουαλισμό σαν μέσο για ένα χρήσιμο σκοπό, οι διαστροφέ τον προάγουν σε αυτό σκοπό. Έτσι τοποθετούν τον εαυτό του έξω από την περιοχή τη αρχή τη απόδοση και προκαλούν το ίδιο τη το υπόβαθρο. Καθιερώνουν λυμπητικέ σχέσει που η κοινωνία είναι υποχρεωμένη να προδιαγράψει, γιατί απειλούν να αντιστρέψουν το του πολιτισμού που μετάτρεψε τον οργανισμό σε όργανο εργασία. Συμβολίζουν ό,τι χρειάστηκε να αποθηθεί για να επικρατήσει καταπίεση και να οργανώσει την όλο και πιο επαρκή κυριαρχία πάνω στον άνθρωπο και στη φύση. Συμβολίζουν την καταστροφική ταυτότητα ελευθερίας και ευτυχία. Επιπλέον, η ελευθεριότητα στον τομέα των διαστροφών θα έβαζε σε κίνδυνο την τακτική αναπαραγωγή, όχι μόνο των εργατικών χεριών, αλλά ίσως ολόκληρης της ανθρωπότητας. Εδώ η συγχώνευση του ένστικτου του έρωτα και του ένστικτου του θανάτου, ασταθής ακόμα και μέσα στην κανονική ανθρώπινη ύπαρξη, φαίνεται να χαλαρώνεται επικίνδυνα. Και η χαλάρωση αυτή της συγχώνευσης κάνει έκδηλη την ερωτική συνιστόσα μέσα στο ένστικτο του θανάτου και την θανατική συνιστόσα μέσα στο σεξουαλικό ένστικτο. Οι διαστροφές υποδηλώνουν την υπέρτατη ταυτότητα του έρωτα και του ένστικτου του θανάτου ή την υποταγή του έρωτα στο ένστικτο του θανάτου. Το πολιτιστικό έργο, έργο ζωής, του Λίμπιντο, δηλαδή το να καταστήσει ακίνδυνο το ένστικτο της καταστροφής, εδώ αποτυγχάνει. Η ενστικτόδης ορμή που αναζητά την υπέρτατη και ακέραιη ικανοποίηση ανατρέχει από την αρχή της Ιδονής στην αρχή της Νιρβάνα. Ο πολιτισμός έχει αναγνωρίσει και εγκρίνει τον υπέρτατο αυτοκίνδυνο. Θαυμάζει την συνδρομή του ένστικτου του θανάτου και του έρωτα μέσα στις πολύ εξυψωμένες και μονογαμικές δημιουργίες του Λίμπενστοντ, ενώ κηρύσσει παράνομες τις πιο ατελείς αλλά και πιο ρεαλιστικές εκφράσεις του έρωτα σαν αυτοσκοπού. Δεν υπάρχει κοινωνική οργάνωση του ένστικτου του θανάτου παράλληλη με εκείνη του έρωτα. Το ένστικτο ενεργεί σε τόσο βάθο που προστατεύεται από κάθε τέτοια συστηματική και μεθοδική διοργάνωση. Μόνο μερικέ από τις παράγωγε εκδηλώσει του είναι δεκτικέ ελέγχου. Σε συνιστόσα τη σαδομαζογιστική ικανοποίηση αντιμετωπίζει την αυστηρή απαγόρευση των διαστροφών. Κι όμω, ολόκληρη η πρόοδο του πολιτισμού γίνεται δυνατή μόνο με τον μετασχηματισμό και τη χρησιμοποίηση του ένστικτου του θανάτου ή των παραγόγων του. Η εκτροπή της πρωτογενούς καταστραφικότητα από το εγώ στον εξωτερικό κόσμο τροφοδοτεί την τεχνολογική πρόοδο. Και η χρήση του ένστικτου του θανάτου για την διαμόρφωση του υπερεγώ πετυχαίνει την τιμωρητική υποταγή του ιδονικού εγώ στην αρχή της πραγματικότητας και εξασφαλίζει την πολιτισμένη ηθική. Κατά το μετασχηματισμό αυτό, το ένστικτο του θανάτου μπαίνει στην υπηρεσία του έρωτα. Οι επιθετικές ορμές παρέχουν ενέργεια για την ακατάπαυστη αλλίωση, καθυπόταξη και εκμετάλλευση της φύσης για το συμφέρον της ανθρωπότητας. Προσβάλλοντας, διασπάζοντας, αλλάζοντας, ανατινάζοντας πράγματα και ζώα και περιοδικά συνανθρώπους, ο άνθρωπος επεκτείνει την εξουσία του πάνω στον κόσμο και προχωρεί σε όλο και πλουσιότερα στάδια του πολιτισμού. Αλλά σε όλη του την έκταση ο πολιτισμός διατηρεί τα ίχνη της θανατικής συνιστώσας του. Φαίνεται ότι είμαστε σχεδόν υποχρεωμένοι να δεχθούμε την τρομακτική υπόθεση ότι μέσα στην ίδια τη δομή και την ουσία όλων των επικοδομητικών κοινωνικών προσπαθειών του ανθρώπου υπάρχει ενσαρκωμένη μια αρχή του θανάτου, ότι δεν υπάρχει προοδευτική ορμή που να μην υποκύπτει στην κόποση, ότι η διανόηση δεν μπορεί να οργανώσει μόνιμη άμυνα ενάντια στην ρομαλαία βαρβαρότητα. Η κοινωνικά διοχετευμένη καταστροφικότητα αποκαλύπτει επανειλημμένα την προέλευσή της από μια νορμή που περιφρονεί κάθε χρησιμότητα. Κάτω από τα έλογα και λογικοποιημένα κίνητρα του πολέμου ενάντια στους εχθρούς του έθνους και της ομάδας, της καταστροφικής κατάκτησης του χρόνου, του χώρου και του ανθρώπου, ο θανάσιμος σύντροφο του έρωτα δίνει το παρόν με τη μορφή της έμονη, επιδοκιμασίας και συμμετοχής των θυμάτων. Μέσα στην σύσταση της προσωπικότητας, η πιο σαφής εκδήλωση του ένστικτου της καταστροφής είναι στη διαμόρφωση του υπερεγώ. Βέβαια, το υπερεγώ αμυνόμενο ενάντια στις μη ρεαλιστικές ορμές του προεγώ και συντελώντας την διαρκούσα κατάκτηση του ιδιπόδιου συμπλέγματος, ενισχύει και προστατεύει την ενότητα του εγώ, εξασφαλίζει την ανάπτυξή του κάτω από την αρχή της πραγματικότητας και έτσι εξυπηρετεί τον έρωτα. Ωστόσο το υπερεγό πετυχαίνει τους σκοπούς αυτούς κατευθύνοντα το εγώ ενάντια στο ίδιο του το «αυτός», στρέφοντας μερικά από τα καταστροφικά ένστικτα εναντίον ενός μέρους της προσωπικότητας, δηλαδή καταστρέφοντας, διαιρώντας την ενότητα της προσωπικότητας σαν σύνολο. Έτσι όμως εξυπηρετεί τον αντίπαλο του ένστικτου της ζωής. Επιπλέον, αυτή η καταστροφικότητα που έχει εσωτερική κατεύθυνση αποτελεί το ηθικό πυρήνα της όρημης προσωπικότητας. Η συνείδηση, ο πιο σεβαστός ηθικός παράγοντας του πολιτισμένου ατόμου, εμφανίζεται τώρα διαποτισμένη από το ένστικτο του θανάτου. Η κατηγορική προσταγή που εφαρμόζεται από το εγώ, ενώ οικοδομεί την κοινωνική ύπαρξη της προσωπικότητας, παραμένει προσταγή της αυτοκαταστροφής. Το έργο της απόθεσης ισχύει και για το ένστικτο του θανάτου και για το ένστικτο της ζωής. Κανονικά η συγχώνευση αυτών των δύο είναι υγιής, αλλά η διαρκής αυστηρότητα του υπεργώ συνεχώς απειλεί αυτή την υγιή ισορροπία. Όσο περισσότερο ελέγχει κανένας τις επιθετικές του τάσεις ενάντια στους άλλους, τόσο πιο τυραννικός, δηλαδή επιθετικός, γίνεται μέσα στο ιδεώδες του εγώ του και τόσο πιο έντονες γίνονται οι επιθετικές διαθέσεις του ιδεώδους του εγώ του κατά του εγώ του. Σε μια κατάσταση των άκρων, στη μελαχολία, μια αμυγής ατμόσφαιρα του ένστικτου του θανάτου μπορεί να διέπει το υπερεγό. Το τελευταίο μπορεί να γίνει ένα είδος χώρου συγκέντρωσης των ενθίκτων του θανάτου. Αλλά ο άκρος αυτό κίνδυνο έχει τις ρίζες του στην κανονική κατάσταση του εγώ. Αφού το έργο του εγώ έχει σαν αποτέλεσμα την απελευθέρωση των επιθετικών ενθίκτων του υπερεγώ, ο αγώνας του ενάντια στην λύμπητο το εκθέτει στον κίνδυνο της κακής μεταχείρισης και του θανάτου. Δεχόμενο τις επιθέσεις του υπερεγώ ή ίσως και υποκύπτοντας σε αυτές, το εγώ βρίσκει μια τύχη όμοια με των πρωτοζώων που καταστρέφονται από τα προϊόντα της αποσύνθεσης την οποία τα ίδια δημιούργησαν. Και ο Φρόιντ προσθέτει ότι από την άποψη της διανοητικής οικονομίας, η ηθική που λειτουργεί στο υπεργό φαίνεται να είναι ένα παρόμοιο προϊόν αποσύνθεση. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η μεταψυχολογία του Φρόιντ έρχεται πρόσωπο με πρόσωπο με την μοιραία διαλεκτική του πολιτισμού. Η ίδια η πρόοδος του πολιτισμού απελευθερώνει όλο και πιο καταστροφικές δυνάμεις. Για να διασαφινιστεί η σχέση της ατομικής ψυχολογίας του Φρόιντ και της θεωρίας του πολιτισμού, θα χρειαστεί να επιχειρήσουμε την ερμηνεία της δυναμικής των ενστίκτων σε ένα άλλο επίπεδο, το φιλογενετικό. Κεφάλαιο 3. Η προέλευση του αποθητικού πολιτισμού. Φιλογένεση. Η αναζήτηση της προέλευσης της γενικής απόθεσης οδηγεί πίσω στην προέλευση της απόθεσης των ενστίκτων κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Το υπερεγό είναι ο κληρονόμος του ειδιπόδιου συμπλέγματος και κατευθύνεται κυρίως κατά των προγενετήσεων και δίστροπων εκδηλώσεών του. Επιπλέον, το τραύμα της γέννησης απελευθερώνει τις πρώτες εκφράσεις του ένστικτου του θανάτου, την ορμή της επιστροφή των Ισβάνα, της μήτρας, και υπαγορεύει τους επακόλουθου ελέγχους της ορμής αυτής. Η αρχή της πραγματικότητας ολοκληρώνει το έργο της στην παιδική ηλικία με τέτοια μεθοδικότητα και αυστηρότητα που η συμπεριφορά του όριμου ατόμου να μην είναι παρά η σχηματική επανάληψη παιδικών εμπειριών και αντιδράσεων. Αλλά οι παιδικές εμπειρίες που με την επίδραση της πραγματικότητας γίνονται τραυματικές είναι προατομικές του γένους. Με ατομικές παραλλαγέ, η παρατεταμένη εξάρτηση του ανθρώπινου νήπιου, η διπόδια κατάσταση και ο προγενετήσιος σεξουαλισμός είναι όλα εκδηλώσεις του γένους άνθρωπος. Επιπλέον, η παράλογη αυστηρότητα του υπερεγώ της νευρωτικής προσωπικότητας, το ασυνείδητο αίσθημα της ενοχής και η ασυνείδητη ανάγκη για τιμωρία παρουσιάζουν τέλεια δυσαναλογία προς τις αμαρτωλές ορμές του ατόμου. Η παράταση και όπως θα δούμε η επίταση του αισθήματο της ενοχή σε όλη τη διάρκεια του σταδίου της οριμότητας, η υπερβολικά αποθωτική διοργάνωση του σεξουαλισμού δεν μπορούν να εξηγηθούν με βάση την ακόμα σοβαρή απειλή των ατομικών παρορμήσεων. Ούτε και οι ατομικές αντιδράσεις σε παιδικά τραύματα μπορούν να ερμηνευθούν με βάση τις εμπειρίες του ίδιου του ατόμου». Αποκλίνουν από τις εμπειρίε αυτές με έναν τρόπο που συμβιβάζεται πολύ ανετότερα με την υπόθεση ότι αποτελούν αντιδράσεις σε γενετικά γεγονότα και γενικά μπορούν να εξηγηθούν μόνο με ένα τέτοιο συμπέρασμα. Η ανάλυση της διανοητικής δομής υποχρεώνεται έτσι να ανατρέξει πίσω από την πρώιμη παιδική ηλικία, από την προϊστορία του ατόμου στην προϊστορία του γένους. Κατά τον Otto Rank... Ένα βιολογικό αίσθημα ενοχής ενεργεί μέσα στην προσωπικότητα το οποίο αντιπροσωπεύει τις απαιτήσεις του είδους. Οι ηθικές αρχές που απορροφά το παιδί από τα υπεύθυνα για την ανατροφή του πρόσωπα στα πρώτα χρόνια της ζωής του είναι φιλογενετική αντίλαλλη από τον πρωτόγονο άνθρωπο. Ο πολιτισμός εξακολουθεί να καθορίζεται από την αρχαϊκή κληρονομιά του, που κατά το Freud περιλαμβάνει όχι μόνο προδιαθέσεις, αλλά και ιδεατά περιεχόμενα μνημονικά ίχνη εμπειριών παροχημένων γενεών. Η ατομική ψυχολογία από μόνη της είναι έτσι καθ' αυτή ομαδική ψυχολογία, εφόσον το ίδιο το άτομο διατηρεί την αρχαϊκή του ταυτότητα με το είδος. Η αρχαϊκή αυτή κληρονομιά γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ της ατομικής και της μαζικής ψυχολογίας. Η αντίληψη αυτή έχει σπουδαίες συνέπειες για την μέθοδο και την ουσία της κοινωνικής επιστήμης. Καθώς η ψυχολογία σχίζει το ιδεολογικό παραπέτασμα και ακολουθεί τα ίχνη της κατασκευής της προσωπικότητας, οδηγείται στο να διαλύσει το άτομο. Η αυτόνομη προσωπικότητά του εμφανίζεται σαν η παγιωμένη εκδήλωση της γενικής απόθυσης της ανθρωπότητας. Η αυτοσυνείδηση και ο λόγος που έχουν κατακτήσει και διαμορφώσει τον ιστορικό κόσμο το έκαναν κατά το πρότυπο της απόθυσης εσωτερικής και εξωτερικής. Έχουν ενεργήσει σαν οι παράγοντες της κυριαρχίας. Οι ελευθερίε που έφεραν, και είναι σημαντικέ, αναπτύχθηκαν στο έδαφο τη υποδούλωση και διατηρούν το σημάδι τη καταγωγή του. Αυτά είναι τα ενοχλητικά πορίσματα τη θεωρία τη προσωπικότητα του Freud. Αναλύοντα την ιδέα τη προσωπικότητα του εγώ στι πρωτογενεί τη συνιστώσει, η ψυχολογία απογυμνώνει τώρα του υποατομικού και προατομικού παράγοντε, που σε μεγάλο βαθμό, χωρί τη συνείδηση του ατόμου, αποτελούν στην πραγματικότητα το άτομο. Αποκαλύπτει τη δύναμη του γενικού μέσα και πάνω από τα άτομα. Η αποκάλυψη αυτή υπονομεύει ένα από τα ισχυρότερα ιδεολογικά οχυρά του σύγχρονου πολιτισμού, την έννοια του «αυτόνομου ατόμου». Η θεωρία του Φρόιντ συγκαλέγεται στο σημείο αυτό μεταξύ των μεγάλων κριτικών προσπαθειών και την διάλυση των απολυθωμένων κοινωνιολογικών ενιών στο ιστορικό τους περιεχόμενο. Η ψυχολογία του δεν εξετάζει κυρίως την συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη προσωπικότητα, όπως αυτή υπάρχει μέσα στο ιδιωτικό και το δημόσιο περιβάλλον της, γιατί αυτή η ύπαρξη κρύβει μάλλον παρά αποκαλύπτει την ουσία και τη φύση της προσωπικότητας. Είναι το τελικό αποτέλεσμα μακροχρόνιων ιστορικών προτσέσ που καταλήγουν να μορφοποιηθούν μέσα στο δίκτυο ανθρώπινων και θεσμικών οντοτήτων που αποτελεί την κοινωνία. Τα προτσές αυτά ορίζουν την προσωπικότητα και τις σχέσεις τους. Για να μπορέσει λοιπόν η ψυχολογία να τα κατανοήσει, πρέπει να τα αποπαγιώσει αναζητώντας την ριμένη τους προέλευση. Σε αυτή την προσπάθεια ανακαλύπτει πως οι καθοριστικές παιδικές εμπειρίες συνδέονται με τις εμπειρίες του είδους, ότι το άτομο ζει την γενική μοίρα της ανθρωπότητας. Το παρελθόν ορίζει το παρόν, επειδή η ανθρωπότητα δεν έχει ακόμα υποτάξει την ιστορία της. Για τον Φρόιντ η γενική μοίρα είναι μέσα στις ενστικτόδεις ορμές, αλλά αυτές οι ίδιες υπόκεινται σε ιστορικές τροποποίησεις. Στη χρονική του αρχή βρίσκεται η εμπειρία της κυριαρχίας που την συμβολίζει ο Πατριάρχης, η καθαρά ειδιπόδια κατάσταση. Αυτή ποτέ δεν υπερνικάται ολοκληρωτικά. Το όριμο «Εγώ» της πολιτισμένης προσωπικότητας διατηρεί ακόμα την αρχαϊκή κληρονομιά του ανθρώπου. Αν αγνοηθεί η εξάρτηση αυτή του «Εγώ», η αυξημένη σημασία που δίνει ο Φρόινδ στην αυτονομία του όριμου «Εγώ» στα όψιμα έργα του, μπορεί λανθασμένα να, να χρησιμοποιηθεί σαν δικαιολογία για την εγκατάλειψη των πιο προχωρημένων ενιών της ψυχανάλυσης. Η υποχώρηση για την οποία είναι υπόλογες οι νεο φροηδικέ σε ένα από τα τελευταία του συγγράμματα, ο Φρόιντ υποστηρίζει ότι όλε οι τροποποιήσεις του εγώ δεν συμβαίνουν στη διάρκεια των αμυντικών συγκρούσεων των πρώτων ετών της παιδικής ηλικίας. Εκφράζει την άποψη ότι από την αρχή κάθε εγώ πρικίζεται με τις ιδιαίτερες του προδιαθέσεις και τάσεις, ότι υπάρχουν πρωτογενεί σύμφυτες παραλλαγέ μέσα στο εγώ. Αλλά η καινούργια αυτή αυτονομία του εγώ φαίνεται να μετατρέπεται στο αντίθετό της. Μακριά του να καταργεί την ιδέα της βασικής εξάρτησης του εγώ από προατομικού συνδυασμούς του γένους, ο Φρόιντ ενισχύει το ρόλο των συνδυασμών αυτών μέσα στην ανάπτυξη του εγώ. Ο λόγος είναι ότι ερμηνεύει τις σύμφητες διαφορές των εγώ με βάση την αρχαϊκή κληρονομιά μας και πιστεύει ότι ακόμα πριν να υπάρξει το εγώ, οι γραμμέ που θα ακολουθήσει αργότερα η εξέλιξή του, οι τάσεις και οι αντιδράσει του είναι κιόλας καθορισμένε. Μάλιστα γράφει ότι η φαινομενική αναγέννηση του εγώ συνοδεύεται από τον τονισμό επιστρώσεων από την πρωτόγονη ανθρώπινη ανάπτυξη που είναι παρούσες μέσα στην αρχαϊκή μας κληρονομιά. Όταν ο Φρόιντ συμπεραίνει από την εξέταση της σύμφητης δομής του εγώ ότι η τοπογραφική διαφοροποίηση μεταξύ εγώ και προεγώ χάνει πολύ από την αξία της για την έρευνά μας... Τότε η αφομοίωση αυτή του εγώ και του προεγώ φαίνεται να αλλοιώνει την ισορροπία μεταξύ των δύο διανοητικών δυνάμεων προς όφελος του προεγώ μάλλον παρά του εγώ, των προτσές του γένους μάλλον παρά του εγώ. Κανένα μέρος της θεωρίας του δεν απορρίφθηκε τόσο έντονα όσο ιδέα της επιβίωσης της αρχαική κληρονομιάς. Η ανακατασκευή της προϊστορίας της ανθρωπότητας από την πρωτόγωνη ορδή διαμέσου της πατροκτονίας μέχρι τον πολιτισμό. Οι δυσκολίες της επιστημονικής επαλήθευση και ακόμα και της λογικής συνέπειας είναι προφανείς και ίσως ανιπέρβλητες. Επιπλέον ενισχύονται από τις απαγορεύσεις που η φροειδική υπόθεση καταπατεί τόσο αποτελεσματικά. Γιατί αυτή δεν οδηγεί πίσω στην εικόνα ενός παράδεισου που ο άνθρωπος έχασε αμαρτάνοντας κατά του Θεού, αλλά στην κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στον άνθρωπο, την θεσπισμένη από έναν απόλυτα γίνο πατέρα τύρανο και την συνεχισμένη από την ανταρσία εναντιά του που δεν στέφθηκε από επιτυχία ή έμεινε ατελής. Το προπατορικό αμάρτημα έγινε κατά του ανθρώπου και δεν ήταν αμάρτημα γιατί το θύμα ήταν και αυτό ένοχο. Και η φιλογενετική αυτή υπόθεση αποκαλύπτει ότι ο όριμος πολιτισμός εξαρτάται ακόμα από την αρχαϊκή διανοητική ανοριμότητα. Η ενάμνηση προϊστορικών ορμών και πράξεων κατατρέχει ακόμα την ανθρωπότητα. Το αποθυμένο υλικό επιστρέφει και το άτομο τιμωρείται ακόμα για που έχουν από καιρό υποταχθεί και πράξεις που έχουν αποδιαπραχθεί. Εάν η υπόθεση του Φρόιντ δεν υποστηρίζεται από ανθρωπολογικές αποδείξεις, θα έπρεπε να απορριφθεί εντελώς. Μόνο που χρησιμοποιώντα μια σειρά καταστροφικών συμβάντων, βάζει σε μια προοπτική την ιστορική διαλεκτική της κυριαρχίας και με αυτόν τον τρόπο φωτίζει πλευρέ του πολιτισμού που ήταν μέχρι τώρα ανεξήγητες. Εμείς κάνουμε χρήση των ανθρωπολογικών υποθέσεων του Φρόιντ μόνο με την έννοια αυτή, για την συμβολική του αξία. Τα αρχαϊκά συμβάντα που παίρνει για δεδομένα η υπόθεση μπορεί να είναι αδύνατο να επαναληφθούν ποτέ από την ανθρωπολογία. Αλλά οι συνέπειες κατά την υπόθεση των συμβάντων αυτών είναι ιστορικά γεγονότα και η ερμηνεία του στο φω της υπόθεσης του Φρόιντ τους δίνει μια μέχρι τώρα αγνοημένη σπουδαιότητα που δείχνει προς το ιστορικό μέλλον. Αν η υπόθεση δεν συμβιβάζεται με την κοινή λογική, προτείνει μέσα στην άρνησή της να συμβιβαστεί. μια αλήθεια που η κοινή λογική έχει εξασκηθεί να ξεχνά. Μέσα στο οικοδόμημα του Φρόιντ, η πρώτη ανθρώπινη ομάδα δημιουργήθηκε και διατηρήθηκε με την επιβεβλημένη κυριαρχία ενός ατόμου πάνω σε όλα τα άλλα. Σε ένα σημείο κατά τη ζωή του γένους «άνθρωπος», η ζωή οργανώθηκε από την κυριαρχία. Και ο άνδρας που κατόρθωσε να επιβληθεί στους άλλους ήταν ο Πατριάρχης, δηλαδή ο άνδρας που ήταν κάτοχος των επιθυμητών γυναικών και που μαυτές είχε παραγάγει και διατηρήσει στη ζωή τους γιου και τι κόρε. Ο Πατριάρχης είχε αποκλειστικά δικιά του τη γυναίκα, την υπέρτατη δονή, και υπότασε τα άλλα μέλη τη φυλή στη δύναμή του». Το ερώτημα είναι αν ο λόγος που κατάφερε να εγκαθιδρήσει την εξουσία του ήταν το ότι κατάφερε να τα αποκλείσει από την υπέρτατη δονή. Σε κάθε περίπτωση η μονοπολιακή απόλαυση της δονής για την ομάδα σας σύνολο σήμαινε μια άνηση κατανομή του πόνου. Η μοίρα των γιών ήταν σκληρή. Αν προκαλούσαν το φθόνο του πατέρα πέθαιναν, ευνουχίζονταν ή διώχνονταν υποχρεώνονταν να ζουν σε μικρές κοινότητες και να προμηθεύονται συμβίες κλεβοντάστες από άλλους. Το βάρος όλου του αναγκαίου έργου της πρωτόγονης ορδής θα πρέπει να το επομίζονταν οι γη που με τον αποκλεισμό τους από την απόλαυση τη φυλαγμένη για τον πατριάρχη είχαν τώρα γίνει ελεύθεροι να διοχετεύσουν την ενέργεια των ενστίκτων τους σε δυσάρεστε αλλά απαραίτητες δραστηριότητες. Έτσι, ο περιορισμός της ικανοποίησης των ενστικτοδών αναγκών που επιβλήθηκε από τον πατέρα, η καταπίεση της ειδονής, όχι μόνον ήταν αποτέλεσμα της κυριαρχίας, αλλά δημιούργησε και τις διανοητικές προϋποθέσεις για τη συνεχιζόμενη λειτουργία της κυριαρχίας.